Στοίχη 31 σως 39 υπόσχεται ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. 31. Πολλοί δε από τα σκατοτέρας τάξη του λαού επίστευσαν εις Αυτόν και έλεγαν ότι «Όταν έλθει ο Χριστός, μήπω θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά τα οποία έκαμεν Αυτός». 32. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι των πολλών λαών να τα ευνοϊκά αυτά σχόλια Αυτόν και απέστειλαν οι πειρέτας, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς για να τον συλλάβουν 33. Ως εκ τούτου λοιπόν ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε τας προθέσεις αυτάς των αρχόντων, είπε «Ακόμη ο λίγων χρόνων είμαι μαζί σας επί της γης φροντίζων για τη σωτηρία σας. Σπέψατε λοιπόν να πιστέψετε και να σωθείτε, διότι φεύγω και πηγαίνω πάλι προς τον Πατέρα, ο οποίος με απέστειλενε στον κόσμο». 34. «Κι αν υποτεθεί ότι στην απελπισία σας με ζητήσετε κάποτε δεν θα με έβρετε» και εκεί, όπου είμαι και τώρα ο Θεός και όπου θα υπάγομαι το λίγον και ως άνθρωπος, σείς δεν μπορείτε να έλθετε, διότι μόνον εγώ στον οποίο οποίον σείς απιστείτε δύναμαι εκεί να σα οδηγήσω». 35. Είπων λοιπόν οι Ιουδαίοι μεταξύ των, ποιον μέρος πρόκειται να υπάγει αυτός, ώστε εμείς δεν θα τον έβρωμεν πλέον». Μήπω πρόκειται να αφήσει την ευλογημένη χώρα του Ισραήλ και να υπάγει στους μεταξύ των Ελλήνων εγκατεστημένους και διασπαρμένους Ιουδαίους και να διδάσκει τους Έλληνας εξευτελίζον ούτω των εαυτών του. 36. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος τον οποίον είπε. Θα με ζητήσετε και δεν θα με έβρετε και όπου είμαι εγώ, στις δεν μπορείτε να έλθετε. 37. Κατά την τελευταία και επισημωτέραν από όλα σα άλλα ημέρα τη εορτή. Έστε και νόρθιος ο Ιησούς και με ζωηρά φωνήν είπαν. Εάν κανεί αισθάνεται πόθον και δίψαν, όχι διάγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά για την εσωτερική γαλήνη και τη μακαριότητα τη θεία ζωή, α έρχεται προ εμέδια τη πίστη και α πίνει ελεύθερα. Πλησίων μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενεί του πόθοι και θα έβρει ανάπαυσην η ψυχή του. 38. Από την καρδία και τα βάθη τη ψυχή εκείνου που πιστεύει σε με, σύμφωνα με του λόγου τη γραφή, θα τρέξουν ποταμί ίδατος που θα είναι πάντα τρεχούμενο, για να ποτίζεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται η σχέση με Αυτόν. 39. Τους λόγους αυτού είπε ο Κύριος για το πνεύμα, το οποίο έμελων μετά την ανάληψή του στου ουρανού να λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευον σε Αυτόν. Διότι ήχον με ένδοθεί χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά, εις άνδρα δικαίους και προφήτας, Αλλη χάρη του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θίαν και μακαρίαν ζωή, δεν είχε δοθεί κανένα και δεν είχε δοθεί η χάρη σε αυτή του Πνεύματος διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστή του παθήματος και της αναλήψεώς του.